Ξεκινώντας αυτή την πρακτική, θα βρούμε μια άνετη θέση, ίσως καθισμένη στην καρέκλα στο έδαφος, κάπου που αισθανόμαστε άνετα, που μπορούμε να νιώσουμε τη σταθερότητα του καθίσματος, Αφήνοντα και τον κορμό να ξεδιπλωθεί προς τα πάνω της πονηλική τηλευθεία, Το κάτω μέρος του σώματος σταθερό και βαρύ. Μια στάση που έχει ευκολία και άνεση. Και όλα αυτά δείχνει μια αίσθηση ότι είμαστε εδώ παρόντες. Με την πρόθεση να εξασκηθούμε, να γνωρίσουμε και να καλλιεργήσουμε τις ιδιότητες αυτές της παρουσίας της αποδοχής, της λεκκίτητας. Και ξεκινώντας αφαίρουμε την προσοχή μας από το σώμα τώρα στην αναπνοή, νιώθοντας ολόκληρο το σώμα που αναπνέει τώρα, χωρίς να αλλάζουμε την αναπνοή, επιτρέποντάς να είναι όπως είναι. Μπορεί να είναι αργή ή πιο γρήγορη, βαθιά ή ρηχή. Όπως και αν είναι, είναι η αναπνοή μας τώρα. Και αυτό το σώμα είναι εδώ και αναπνέει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και τώρα αν θέλουμε μπορούμε να εξερευνήσουμε την αίσθηση που έχει ένα χαμόγελο, ίσως επιτρέποντας ένα εσωτερικό, γλυκό, νοερό χαμόγελο να αγγίξει την περιοχή των ματιών μας. Ίσως στην άκρη των ματιών. Και ένα χαμόγελο στην περιοχή του, ανάμεσα από τα φρύδια, Μπορούμε να νιώσουμε ένα χαμόγελο να ξεδιπλώνεται και στο στόμα, εξωτερικά, αλλά ίσω και στο εσωτερικό του στόματος μαλακώνοντα. Και αν όντω διαμορφώνεται αυτό το μικρό γλυκό χαμόγελο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιε είναι αυτέ οι αισθήσει στο πρόσωπο, στα μάγουλα. Τα χείλη. Αυτό το χαμόγελο ολόκληρο το πρόσωπο. Με όποιον τρόπο μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το νιώσουμε αυτή τη στιγμή. Και τώρα μπορούμε να οραματιστούμε και να νιώσουμε ένα χαμόγελο να απλώνεται στην περιοχή της καρδιάς, στο κέντρο του στήθους. Και να νιώσουμε ποια είναι η αίσθηση που δημιουργείται. Ως μπορούμε να νιώσουμε ότι αυτή η αίσθηση του εσωτερικού αυτού χαμόγελου στην περιοχή της καρδιάς μπορεί να κάνει χώρο, ώστε τα συναισθήματά μας να είναι όπως είναι. Τώρα μπορούμε ίσως να φανταστούμε αυτή την αίσθηση του χαμόγελου να εξαπλώνεται σε ολόκληρο το σώμα. Σαν κύματα γλυκύτητας, τριφερότητας, απαλότητας, να αγγίζουν κάθε κύτταρο στο σώμα μας. Αλλά και τις περιοχές και το χώρο ανάμεσα από τα κύτταρα. δημιουργώντα μια ήρεμη και ανοιχτή ατμόσφαιρα για όλη αυτή την αλλαγή στη ροή των συναισθημάτων και των αισθήσεων που είναι αυτή εδώ η εμπειρία μας αυτή τη στιγμή. Και τώρα διευρύνοντας αυτή την αίσθηση προ τα έξω. στο ολόκληρο του πεδίο της επίγνωσής μας να είναι με κάποιο τρόπο λουσμένο σε αυτή τη ζεστασιά και τη φιλικότητα ενός χαμόγελου. Όλες οι αισθήσεις μας, όλη μας η επίγνωση, ξεκουράζεται σε αυτή την ανοιχτή δεκτική αίσθηση χώρου και γλυκύτητας που έχει ένα χαμόγελο. Και για τα επόμενα λεπτά... Μπορούμε να παραμείνουμε και να παρατηρούμε τις αισθήσεις και τα συναισθήματα που υπάρχουν, όπως ξεδιπλώνονται και αλλάζουν το ένα μετά το άλλο. Μια γλυκύτητα και ένα ενδιαφέρον. Μια αίσθηση απόστασης και χώρου, διατηρώντας αυτή την αίσθηση του χαμόγελου, Και αν παρατηρήσουμε ότι η προσοχή έχει περιπλανηθεί, είναι οκ. Okay. Μπορούμε να ανανεώσουμε αυτή την αίσθηση και την ποιότητα της φιλικότητας και αυτό το χαμόγελο και να το ξαναζωντανέψουμε. Μαλακώνοντας και πάλι τα μάτια, νιώθοντας ένα χαμόγελο εκεί, φέρνοντας ένα χαμόγελο στην περιοχή του στόματος. χαμογελώντα την περιοχή της καρδιάς και βρίσκοντας ένα καταφύγιο σε αυτή την ατμόσφαιρα απλότητας, ανοιχτότητας και δεκτικότητας καθώς μένουμε παρόντες όλη αυτή την αλλαγή των αισθήσεων που είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή. Και καθώς συνεχίζουμε με την ημέρα μας, μπορούμε να θυμόμαστε να φέρουμε αυτή την αίσθηση του χαμόγελου στα μάτια, στο πρόσωπο, στο σώμα. Αυτή την αίσθηση της φιλικότητας και αποδοχής. Σε κάθε τι που κάνουμε...